Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Η μερικό έλεγχο είναι τα μέτωπα τη πυρκαγιά στα μασικοχώρια τη Χίου Συνεχίζουν από το πρωί τι ρήψει νερού τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αφού οι καιρικέ συνθήκε είναι καλέ. Τα χωριά που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά με καταστροφέ στο δυτικό κεφαλαίο των μασικοπαραγωγών να αγγίζει το ποσοστό των 9% επισκέπτεται ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη μαζί με τον Πρόεδρο Κελγά ακούγοντα τα αιτήματα των για την αρθοντινίωση τόσο στο θετικό κεφάλαιο όσο και στο προϊόν. Στο δωρή της από το τυχίο, από την Ερτεγέου. Πάνω από 20 ήταν οι σεισμικές δονήσεις που καταμετρήθηκαν από το ξημέρωμα χθε και καθ' τη διάρκεια της ημέρας σήμερα προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες της άρτας. Βασίλης Παπάς, Ερτη Μικροεπισόδια σήμερα στην κεντρική πύλη της βιομηχανίας και πασμάτων Καβάλας μεταξύ αφεργών και εργαζομένων έγιναν δύο συλλήψεις. Σα εξαιρεστάς, Ερτ Καβάλας. Την αξιοποίηση κλειστών ξενοδοχείων για τη στέγαση οικονομικά αδύναμων σπουδαστών ζητά ο Σύλλογος Φοιτητών Εστιών του ΤΕΗ Θεσσαλίας. Το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ερτ Λάρισσας, Μίν Ψήφισμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου Ζακίνθου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, ωστόσο δεν έλειψαν οι εντάσει, δεδομένου ότι υπήρξαν προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Για την ΕΡΤ Ζακίνθου Σάκης Νέγκας. Σε δινή θέση βρίσκεται το γυροκομείο Καστοριάς, όπου σήμερα διαβιούν 14 συλλοικιωμένοι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κυρίως από τον ΕΕΜΦΙ αλλά και τις οφειλές σε είκα και ΑΦΟΡΙΑ. Από την Άρτη Μάκης Νασιάδης. Απρόβλεπτη τροπή πήρε τα ξημερώματα η προσπάθεια ενός 54χρονου ιδιοκτήτη καφετέρια στην Κλειτορία Καλαβρίτων να χωρίσει δύο άτομα αλβανικής επικότητας που διαπληκτίζονταν έξω από την επιχείρησή του. Ο άτυχος άντρας δέχτηκε χτυπήματα στο στέρνο από τον έναν εξαυτόν, έχασε τις αισθήσει του και κατέληξε μισή ώρα αργότερα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερθ Πάτρας. Μεγάλη προβολή της Λέσβου στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία συντάγματο θα πραγματοποιηθεί από την 5η 28 ω και το Σάββατο 30 Ιουλίου. Στο εκθεσιακό περίπτερο, εκτός από το διεθνιστικό υλικό και τα εκτοτικά πακέτα προσφορών ξενοδοχείων και ακτοπλοϊκών εταιριών οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάζουν και παραδοσιακά προϊόντα του νησιού για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυριδάκη. Τριάντα πρόσφυγες που συνελήφθησαν στην περιοχή των Πρεσπών φιλοξενεί ο Δήμος με τη βοήθεια κατοίκων και μέχρι να μεταφερθούν σε κάποιο από τα οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας. Ερντ Φλόρινας, Σοφία Ζουζέλη. Την Παρασκευή παρουσία του Πρωθυπουργού τα του αεροδρομίου στη Πάρο. Για την Ερτρόδου, Χριστίνα Μέγα. Σε συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρία για τα οξυμένα προβλήματα των αγροτών, μεθαύριο στι 11 το πρωί στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, Καλή Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, για την ΕΡΤ Χανίων, Μαρίνα Μανδακάκη. Κρίσιμη σύσκεψη για το μέλλον ενό εκ των βασικών προϊόντων τη ηλία, τη κολυνθιακή Σταφίδας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αμαλιάδα. Παράλληλα, μεγάλη ενημερωτική συγκέντρωση αγρωτών θα γίνει στην περιοχή του Ιάρδαμ στον Πύργο για το έντομο διαλευρόδι που κατέστρεψε την παραγωγή του πορτοκαλιού για την Ερτπύργου Χρήστο Πλευριάς. Πάρτη φοροδιαφυγής διαπιστώνεται στις τουριστικές περιοχές της Μαγνησίας. Σε 100 τραπέζια δεν είχαν κόψει αποδείξει καταστηματάρχες στην περιοχή του Αλμυρού. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτβόλου. Επέστρεψε στη βάση του τον Άγιο Νικόλα Λασιθίου το ναυαγοσυστικό σκάφο που για έναν ολόκληρο χρόνο είχε αποσπαστεί στοιχείο. Πρόκειται για το μοναδικό σκάφο στην Κρήτη το οποίο είναι εξειδικευμένο στην έρευνα και διάσωση. Από την Ερτηρακλήρου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σε διαβούλευση έχει τεθεί η μελέτη για την πεζοδρόμηση του κέντρου τη πόλη τη Πάρτη με πρωτοβουλία τη Δημοτική Αρχή. Όπω επίση και εκείνη τη κυκλοφοριακή μελέτη για την έρτηρη πόλης Σταύρος Ζορμπαλάς. εβδομάδα εβδομάδας στηθεί το πρώτο γεωτρύπανο για παραγωγική γεώτρη στο γεωθερμικό πεδίο Λιθοτόπου Ηράκλειας, Για την έρτη Σερών Λεωνίδας Κασάπης. Με καλά όπερα στην κρατική ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του του Λογιάδη και του σωλίστ Δημήτρη Πλατανιά και Γιάννη Χριστόπουλο Ολοκληρώνεται σήμερα βράδυ στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλη Ποτέας. Ξεκινά το εξαήμερο φεστιβάλ, 22η συνάντηση νέων Άρδας 2016, στις όχθες του ποταμού Άρδας της Καστανιές, Οριστιάδας. Περίπου 20 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα από Ελλάδα, Τουρκία και Ρουμανία θα πλαισιώσουν το μουσικό πρόγραμμα μέχρι τις 31 του μήνα. Για την ΕΡΤ νέα Οριστιάδας, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Σε λιγότερο από 30 μέρες, περισσότερες από 70 πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκ των οποίων 15 θεατρικές παραστάσεις και θεατρικά δρόμενα, περιλαμβάνει το πολιτιστικό και αθλητικό καλοκαίρι 2016 του Δήμου Λύμνης Πλαστήρα. Μαρία Δημητρίου, Καρδίτσα, Δίκτυο Έρθι Θεσσαλίας. Ήταν «Η Δύσεις από την Περιφέρεια» σε τίτλους.